ή οχτρί και τους φιλέψαμε η και γι' χωρίς ιδέα. Κλέψανε, λένε όλοι μας κλέψανε κλέψανε αυτοί που τους πίστεψανε Να μας τελειώνει εδώ και μάλιστα ζώντανα. Όχι ήχο γραφιμένο, αλλά να στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτα πολλά. Στην πατρίδα, στους βαγγέλιδες, στις βαγγελίτσες, στον ήχο σήμερα μαζί μου εδώ 25η Μαρτίου 2016 Είναι η Μαρία Χρυστοδούλου στο τηλεφωνικό κέντρο η μαρια Χριστοδούλου στο τηλεφωνικο κεντρο η Μαργαρίτα βασιλα Στη μουσική επιμέλεια με πολύ κόπο για διαφορετικά ακούσματα από αυτά που τα ξεχνάμε Που πρέπει να μας θυμίζουν με τον τρόπο του τη μέρα χωρίς να λαϊκίζει κάποιο σε εθνικοπατριωτικές κορώνες οι οποίες καταστρέφουν την αντίληψη, αλλά να μην καταντάει και σαν το επίπεδο των δηλώσεων που έγιναν σήμερα, λίγο μετά την παρέλαση, μαζί με ευροχή, μαζί με όλα όσα έχουν συμβεί γύρω μας, δίπλα μας, στη γειτονιά μας, παρακάτω, αριστερά, δεξιά, ανάμεσα σε πρόσφυγες, ανάμεσα σε διαμελισμένα πτώματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο και να καταντάμε να αισθανόμαστε μαζικά πολύ χαμηλότερο το ηθικό, το φρόνημα την αντίληψη ότι μπορούμε μπορούμε, μπορούμε να ανατρέψουμε κάθε έμορφη σκλαβιά φτάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν είναι και θα είναι στα χέρια του λαού αυτού του καθημερινού, του μέσου ανθρώπου του απελπισμένου του κουρασμένου αυτός που είναι το έδαφος από το οποίο ξεφυτρώνουν οι ήρωες Στην, σε μια εποχή που έχουμε αντιληφθεί τον ερωισμό κάτι σε μαγκιά, δεν θέλω να πω βαρύτερα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα από μια κοινωνία και από μια ιστορία να ξεφυτρώνουν άνθρωποι ανιδιοτελεί. Το χαρακτηριστικό του αλτρουισμού, τη ανιδιοτέλεια, τη θυσία υπέρ τρίτων, υπέρ των άλλων είναι αυτό που φτιάχνει του ήρωε. Ενώ στην εποχή μα η μαγιά, η εμφάνιση ατόμων που θέλουν απλώ να επιδαψιλεύσουν στον εαυτό του δάφνε που δεν τι δικαιούνται, αγορασμένε από τα σούπερ μάρκετ των έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να χάνουμε και την αντίληψη ότι μπορεί αυτός ο τόπος να έχει και πολύ ωραία δέντρα Πολύ ψηλά βουνά, πολύ ωραίες θάλασσες που δεν είναι μόνο προς ενοικίαση και μόνο προς απόλαυση Αλλά κυρίως και πρωτίστως προς υπεράσπιση Για να μην πω περισσότερα θα είμαστε εδώ ζωντανά όποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας Και ειδικά αυτοί που είναι ενδεχομένω στους δρόμους και έχουν ανάγκη από παρέα Αυτοί που είναι στο εξωτερικό και έχουν ανάγκη από πατρίδα. Αυτοί οι οποίοι ε, σκοντάφτουν σε μοναξίε των ημερών Αυτοί που όχι δεν έχουν να φάνε Αλλά δεν τηρούν πια το έθιμο να τρώμε κάτι σαν ψάρι Κάτι σαν σκορδαλιά με μπακαλιάρο Κυρίως μπακαλιάρο ε, Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Δια του υπολογιστή στο, στη διεύθυνση Studio Real FM, παπάκι, RealFM Παπάκι realfm.gr στο τούντιο στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 200 και με κινητό στο μήνυμα. Αυτό όμω έχει και ένα, κάποιο κόστο. Είμαι υποχρεωμένο να το θυμίζω για λόγου ευπρεπία και ευγενία. Γράφετε real και ενώ το μήνυμά σα και το στέλνετε στο 54%. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή όταν μιλάει κάποιο για λεβέντε, καλό είναι να του ακούει κιόλα, ίσω μία από τι καλύτερε προσεγγίσει. Αν σκεφτείτε ότι είναι και το 1974, τη μουσική τραγουδιστική έννοια του Λεβέντη, είναι αυτή που θα ακούσετε. Η στίχνη του Νότι η μουσική του Μίκη Θαδωράκη, η ερμηνεία και η διασκευή εδώ είναι παράξενο, ωραία και σύγχρονη από του Κοζαμόστρα. Ο Λεβέντη, σαν τον Αϊτόφτερου, είγε στη στράτα, τον Καμαρώνη γειτονιά στα παραθύρια, μη χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Λεβέντη σερβολόγε. Για να σε Λεβέντη, πρέπει να έχει χαμηλά τα μάτια. Σαν τον Ναϊτόφτε, ρούγαγε στη στράτα Τον Καμαρών η γειτονιά στα παραθύρια Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια Με βέντησε. Λοιπόν, μας λείπουνε διαβάσματα, μας λείπουνε ακούσματα και θα θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια μια μεταστροφή της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Γαλλίας η οποία το είχε καταργήσει ω μοδερνισμό της εποχής ε, είχε καταργήσει την επαγγελία δεν είχε καταργήσει την επαγγελία, δεν γινόταν η επαγγελία και κατέλυσε το συμπέρασμα, Φανταστείτε τώρα αυτό καμιά πριν από περίπου 20 χρόνια έτσι. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε σήμερα αν α, δεν υπήρχαν και κάποιοι φωτισμένοι που επιμένουν στα σχολεία, στα δημοτικά, να βάζουν τα παιδιά. Όχι να επαγγελμα οπωσδήποτε πήματα, αλλά να διαβάζουν φωναχτά. Ε, είναι εκείνος ο λόγο που τον ακού πια ακόμα και σαν δημόσιο λόγο. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα το έφτους, mia, mia, mia, mia Και δεν καταλαβαίνει τι λένε. Δεν καταλαβαίνει τι λένε, γιατί δεν έχουμε μάθει να εκφέρουμε υπερηφάνω αυτό για το οποίο αυτοχαρακτηριζόμαστε ως Έλληνες, ως Ρωμοι ε, λοιπόν ε, και είναι η γλώσσα μας α, α, α, αυτό το πράγμα ήρθε και βελτιώθηκε άμεσα ο τρόπος με τον οποίο τα γαλάκια μπορούσαν πια να διαβάσουν να διαβάσουν φωναχτά και να κατανοήσουν και άρχισαν να κατανοούν πολύ περισσότερα πράγματα λοιπόν ε, μ, κάποια στιγμή στη διάρκεια τη σήμερα Τρεχούση και μια θλιβερή επικαιρότητα ούτω ή άλλω, μετά τα γεγονότα στη Γαλλία, στο Βέλγιο και αυτό που λένε η καρδιά τη Ευρώπη, εγώ θα προσπαθήσω να στηρίξω κάποιου που πιστεύουν ότι η καρδιά τη Ευρώπη δεν είναι οι Βρυξέλλε. Δεν είναι. Είναι ένα τέχνασμα να στηριξω καποιους που πιστευουν οτι η καρδια τη ευρωπη δεν ειναι οι βρυξελλες δεν ειναι ειναι ενα τεχνασμα να μιλαμε για την καρδιά τη Ευρώπη και έτσι να δημιουργούμε και έναν πανικόβλητο πληθυσμό 450-470 εκα... εκατομμυρίων ανθρώπων. Για τρομοκρατικέ επιθέσει, που από την άλλη μεριά ο όρο τρομοκρατία θέλει και αυτό διευκρίνηση, διότι έτσι όπω έχει καθιερωθεί έχει απολύτω πολιτική χρειά, χωρί να έχει κάποια επιστημονική προσέγγιση, χωρί να είναι διεθνώ αναγνωρισμένο όρο. Λέω λοιπόν να κινηθούμε ανάμεσα στα ωραία πράγματα για την επανάσταση που κάποιο πρέπει να θυμάται, και κυρίω να ανοίγουμε το κεφάλι μα σε αναλύσει πέρα από τι τετριμένε. Αν το καλοσκεφτείτε, ξέρετε ακόμα και για τα γεγονότα Ποιος φόραγε, τι φόραγε, πώς ακριβώς Αν ήταν παντρεμένος, δεν ήταν παντρεμένος Αν αγνοείτε, πού τον ψάχνουνε, πώς τον ψάχνουνε Το γιατί και πώς φτάνουμε σε τέτοια γεγονότα Λες και περνάει αυρόχης ποσί Πάνω από τα κεφάλια, τι καρδιές και τους τρομοκρατημένους ανθρώπους Μεγάλη Παρασκευή σήμερα για τους καθολικούς Αν θέλουμε να είμαστε από αυτού της ρισκίες των άλλων με την απέτηση να σέβονται και εκείνη τη δικιά μας, νομίζω ότι απαιτείται και μία προσέγγιση διαφορετική σε αυτό, ακόμα και όταν το κάνουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσω μετά έχουμε να πούμε «Πιστέψτε με πολλά». Πάμε τώρα λοιπόν να σας κάνω λίγο παρέα σήμερα. Λίγο ιστορία Από πηγές πραγματικές Αλλά από συνθέσεις των πηγών Διαφορετικές από τις συνηθισμένες Να είναι καλά ε, Λιστεύω ε, ψυχρό σήμερα κλέφτε και Αρματολή Το ατέχνος ε, Το ατέχνος ε, Και για, να, για όποιον ενδιαφέρεται Το ατέχνος είναι ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό Σχετικά φρέσκος του διαδίκτυο ε, blog Ένας διαδικτυακό τόπος ατέχνο με ωμέγα έτσι ε, που καταφεύγει στη σωτηρία μας δηλαδή στην τέχνη πάσης φύσιος και μορφής ε, όπου αρθρογραφούν άνθρωποι με το ευαίσθητο μάτι ενίοτε και αμήλικτο της τέχνης <Σελίου> λοιπόν ε, βλέπεις ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο «Δεν εκρέμασε ποτέ φούντα στο σπαθί του» ο υπότιτλος «Ο Κολοκοτρώνης και η Άγγλή» Στα πλαίσια του αγγλο ανταγωνισμού, θα το πάμε κομματάκι-κομματάκι γιατί είναι μεγάλο, αλλά είναι ωραίο για να κάνει συντροφιά. 25 Μαρτίου, με αυτό τον παλιό καιρο το θλιμμένο, σε μεγάλη Παρασκευή, εδώ είναι και όχι μόνο για του καθολικού. Στα πλαίσια του αγγλο ανταγωνισμού, που ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 17ου αιώνα για την κατάκτηση μεγαλύτερων κομματιών τη πίτα του παγκόσμιου εμπορίου, η Αγγλία ακολούθησε πιστά το δόγμα τη ακαιρεότητα τη Οθμανική Αυτοκρατορία και εναντιώθηκε στου Βαλκανικού λαού. Όποτε διεκδίκησαν την απελευθέρωσή τους και την ανεξαρτησία τους Το ίδιο συνέβη και στην περίοδο της Επανάστασης του 1821 αλλά και αργότερα. Είναι χαρακτηριστική και πιο πρόσφατη, άλλωστε, η ανάμιξη του Αγγλικού παράγοντα στα δρόμανα στη χώρα μας κατά τη δεκαετία του 40 που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο. Οι Άγγλοι, όποτε αμφισβητήθηκε η κυριαρχία των Πασάδων, πήραν ανοιχτό το μέρο των Τούρκων. Και άλλοτε φανερά, άλλοτε με διπλωματικό τρόπο, κράτησαν εχθρική στάση και επενέβησαν ανοιχτά εναντίον του δίκαιου και των σιβερόντων του ελληνικού λαού Αυτό σαν εισαγωγή νομίζω ότι σας βάζει και στην αντίληψη όταν ακούτε όλοι μαζί είμαστε Ευρωπαίοι, περισσότεροι Ευρώπη στην εποχή του Brexit, στην εποχή που συζητηκε το Brexit που μιλάμε για την αγγλική πολιτική ε, πρέπει να θυμηθούμε λίγο τους Άγγλους ε, και στην νεότερη, νεότερη και μετά το 40 επεμβατική τους πολιτική και όχι μόνο εδώ σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου Θυμηθείτε τις πρωτοβολίες των Άγγλων στο Κόσοβο Κατεβάστε τους λοιπόν όλους ε, στο επίπεδο της κατανόησης του ρόλου που έχουν παίξει στην ιστορία Το κείμενο που μεταφέρουμε σήμερα στο διαδίκτυο γράφει Το ατέχνος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ρίζο της Δευτέρας» στις 24 Μάρτιου του 1947 Αναδεικνύει τη στάση των Άγγλων και ταυτόχρονα πως ο λαογέννητος ηγέτης τη επανάσταση του 1921 ο Θόδωρος Κολοκοτρόνη αντιμετώπισε τις ραδιουργίες της πολιτικής του Αντιμετώπισε στάθηκε άλλωστε και ο λόγο για να διοχθεί με εκδικητική μανία Όπως θα δούμε στη συνέχεια ο γέρος του Μοριά Από το επίσημο ελληνικό κράτος να καταδικαστεί και να φυλακιστεί Ακόμα πολύ πιο πριν από το 1821 Το σκλαβωμένο έθνος μας είχε κάνει πολλές απόπειρε για να ξεσήκωθεί Και να πετάξει από πάνω του τον τουρκικό ζυγό της τυραννίας. Εδώ θα σταματήσω και θα κάνω μια επισήμανση Θα κάνω μια επισήμανση ε, Αυτά τα γράφει ο Ριζοσπάνστης Το 1947 Για να αναφερθεί στον και στο 1821 Στο 2016 Ο αριστερός υπουργό Παιδείας έβγαλε μια ανακοίνωση Στην οποία μιλάει για τη δημιουργία καινούριου έθνους Αυτό είναι, Δεν είναι πολιτική τοποθέτηση Είναι μια φτηνή Επιδερμική ιστορική αλίωση μαγκιάς να την ερμηνεύεις επειδή έτσι νομίζεις και επειδή έτσι μπορείς και ο καθένα είναι η άποψή του οπότε παίρνουμε και την ιστορία και την κάνουμε μπαχαμπούχαλο λοιπόν ε, μία από τις απόπειρες συνεχίζω το κείμενο ήταν και το σχέδιο για την απελευθέρωση του Μοριά που κατέστρωσε στα 1808 ο, ο Θόδωρος ο γέρος του Μοριά που βρισκόταν τότε στη Ζάκυνθο είχε έρθει σε επαφή με τον Γάλλο γενικό διοικητή της Επτανίσου Δον Ζελότ και αποφάσισαν από κοινού την οργάνωση μιας εξέγερσης στο Μοριά με τη βοήθεια των Γάλλων. Το σχέδιο ήταν, μας αποκαλύπτει ο Κολοκοτρώνης τα απομνημονεύματα του ότι όλα τα κάστρα της Μεσσηνίας, της Πάτρας, της Μονευασίας άμα ευγούνε να κηρυχθούν υπερημόν. Και ήλθαν όλοι οι Τούρκοι και οι Ρωμαίοι οι σημαντικοί και μίλησαν στη Ζάκυνθο να κάνουμε μια κυβέρνηση συνθεμένη από 12 Τούρκου και 12 Έλληνε να κυβερνούν τον λαό. Οι Τούρκοι επίση να καταδικάζονται καθώ οι Έλληνε. Του νόμου του είχαμε εγγράφου στου κορφού από τον Δονζελότ. Το σχέδιό μα ήταν, αν έπαθούσαμε τον Μορέα να κάνουμε αναφορά των Σουλτάνων και να τον λέγουμε ότι ημι. Δεν αποστατήσαμε σε εναντίον σου, πλέον εναντίον του τυράννου του Βελή Πασά, και ο Δονζελότη κούετο με τον Σεμπατιάνη πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να εμποδίσουν το, συ, το σουλτάνο για κάθε κίνημα. Ο μυστικό μου σκοπό, αφού εμβαίναμε και πιάναμε όλα τα φρούρια, τότε το έκαναμε με και αχαλούσαμε του Τούρκου, επεριστάσει ήθελαν μα οδηγήσει τι έμελα να κάνω. σχέδιο, αν μα ήταν, ότι αν μα κάνει να Δια τρεις ημέρα και νύχτα, εγώ, ο Αλή Φαρμάκη και ο Δονζελότ, με ένα γραμματικό, έκαναμε το σχέδιο αυτό και προετοιμάσαμε όλα όσα έμελαν να γίνουν. Είναι από τα μινεύματα του Κολοκοτρόνη στις σελίδες 85 και 86. Ενώ όμω ο Κολοκοτρώνης άρχισε να προετοιμάζει την απόβασή του το μωριά και να συγκεντρώνει τα στρατεύματά του τα επτά ένα ξαφνικό γεγονό ήρθε να ανατρέψει τα σχέδιά του. Η που σε αυτό το μεταξύ είχαν αρχίσει να καταχθούν τα επτά νησα, συνέλαβαν τους του συγκεντρωμένου άνδρες του κολοκοτρόνη στη Ζάκνηθο και του έβαλαν στα τα καράβια ω πρίζονιέρου, εχμαλώτου. Κύστερα, επήραν και την κεφαλιονιά, Θιάκη και Τσιρίγο και έκαναν το ίδιο. Εμεί, αφού είδαμε ότι ήλθαν Άγγλοι στα νησιά, εγγράψαμε στην Μπάργα να μην έρθουν πλέον στρατεύματα, διότι το σχέδιο εχάλασε με την παρουσία των Άγγλων. Και αυτό. Όπω μα εξηγεί πιο κάτω ο Κολοκοτρόνη, διότι οι Άγγλοι, όντε φίλοι με τον Αλίπασα, δεν ήθελαν να δώσουν την άδεια να υπάγει στον Μωρέα για να μην δυσαρεστήσουν τον Αλίπασα. Οι Άγγλοι όμω, έχοντα την ανάγκη του Κολοκοτρόνη, ζήτησαν πολλέ φορέ να τον χρησιμοποιήσουν σαν όργανο του, υποσχόμενοι ότι αν του ενίσχυε, θα τον βοηθούσαν και αυτοί να ελευθερώσει την Ελλάδα. Ο Τερτσέτη, τον οποίο ο Κολοκοτρόνη υπαγόρευσε τα απομνημονά του, μα λέει. Όσες φορές και αν εγγράφει στην ξένη στρατιωτική υπηρεσία Δεν εκκρέμασε ποτέ φούντα εις το σπαθί του Εξηγών καταγράμμα γράμμα τους στίχους του πολεμιστήριου άσματος του Ρήγα Κάλλιο για την πατρίδα Κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένου το σπαθί Γιατί αλλιώς να ακούς για τον Κολοκοτρώνη Από διάφορα κινούμενα σχέδια φασιστοειδών κολοκοτρών ελατρών κολοκοτρονέων και άλλο να διαβάζεις τα απομνημονεύματα τα ίδια και να μπορείς να τα συντοπίσεις. και τώρα θα σας παίξω αν θα σας παίξουμε και εγώ ίσως ένα από τα ωραότερα τραγούδια που γράφτηκαν σε αυτόν τον τόπο είναι από αυτά που τα ακούω και λέω και αυτό μονάχα να έχει γράψει ο Χατζητάκης δεν πειράζει ας μην έγραφε τίποτα άλλο η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μάνου Χαζιδάκη εδώ η, η εκτέλεση είναι εξαιρετική και είναι η αποζοντωνή συναυλία από τη Μαρινέλα και τον Ταλάρα, Αθανασία. Ακούστε το και θα καταλάβετε τι σημασία έχει να αντιμετωπίζεις κριτικά και ουσιαστικά την ιστορία και να καταλάβεις τι ψάχνει κάθε γενιά πριν να αναρωτηθείτε τι ψάχνει δικιά μας. Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιτές κι ένα κλωναράκι δυόσμο στους ποτέ εσαι σκληρή σαν τούθαν άκου τη γροφιά μα ήρθαν και δι, που σε πιστέψανε βαχιά κάθε γένεια δική της θέλει να γενείς, το μορφό Παίρδισε κανείς. Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά ήρθαν θυψασμένοι κρίσοι ταπεινοί οι προσκυνητές κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσησες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν το θανάτο τη γροφιά Υπήρθαν και δύο που σε πιστέψανε βαθιά κάθε γένια δική της Φεάνι θέλει να γενείς το μορφόνια που δε σε κέρδισε κανείς είσαι σκληρή, 프리, σκληρή σαν τούνθα να πει μα ήρθαν και ανοίγη, σε πιστέψα με βαθιά Κάθε γένια Δική της Ο να γενείς Που δεν σε κέρδισε κανείς Λέτε, με αναρωτιέστε Ακούγεται και είναι πολύ οδημιρό 250.000 νέοι έχουν αφήσει τη χώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο αριθμός. μου φαίνεται τεράστιος αναρωτιέμαι αν χρειαστεί όποτε χρειαστεί και όπως θα χρειαστεί πόσο γρήγορα και με τι προτροπή και αν θα μπορούν και αν θα θέλουν αυτοί οι 250.000 νέοι Έλληνες με γυρίζουν πίσω να υπερασπιστουν την πατρίδα Εκεί κρέμεται Για αντίληψη Για την αθανασία Που ζητάει η κάθε γενιά Στο ραδιόφωνο Ακόμα και τέτοιες μέρες Με τον τρόπο και με τον σεβασμό που θέλει κανείς να τι πλησιάσει Κρέμεται από την ισορροπία των διαφημίσεων Να είμαστε λοιπόν εδώ Ζωντανά όλο ζώντανα Θα πάμε την πρώτη ώρα με το πνεύμα, την ψυχή, την καρδιά, το μυαλό, την κουλτούρα στο 1821 και στη δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσιο το 4 γιατί σήμερα θα είμαστε μαζί 4 με 6 ξέρω ότι πολλοί μπορεί να εφνιδιάστηκαν ελπίζω ευχάριστα γιατί ήθεστε στις μέρες της εορταστικές να αλλάζουν τα προγράμματα, να προσαρμόζονται Εμεί εδώ, Απλώ το 3,5 με 5 έγινε 4 με 6 θα είμαστε λοιπόν παρέα μετά τις 4 θα ασχοληθούμε με τα αυτά που λέμε τρομοκρατικά των ημερών. Με τις ΜΚΟ, με τους πρόσφυγες, με το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Με μία αντίληψη. Την πρώτη ώρα και τη δεύτερη ώρα δυστυχώς τη συνδέει τον Παρούτη. το Παρούτη της επανάσταση δεν είναι το ίδιο με τον Παρούτη αυτή τη στιγμή της άθλιας ανασκολόπησης του κόσμου και κυρίω της γειτονιάς μας. Πάμε λοιπόν πίσω στον Κολοκοτρώνη και σε ένα κομμάτι που δημοσιεύθηκε στο Ριζοσπάσι το 1947 και το Ατέχνο το δημοσιεύει σήμερα. Κολοκοτρώνης πολύ γρήγορα κατάλαβε την απάτη των Άγγλων και από τότε του μίσησε θανάσιμα. Οι Άγγλοι, αφού κάνανε τη δουλειά του και χρησιμοποίησαν τον Κολοκοτρώνη και του άνδρες του για να εκπορθήσουν και τα υπόλοιπα νησιά από του Γάλλου, διέλυσαν τα ελληνικά στρατεύματα και σε λίγο διώξανε και τον ίδιο τον Γι' αυτό και μα αποκαλύπτει με πόνο. Είδα τότε ότι ό,τι κάμαμε θα το κάμαμε μονάχοι και δεν έχουμε ελπίδα καμία από του ξένου. Αυτό αναδοτιέμαι γιατί δεν τον κρατάμε ως παρακαταθήκη για σκέψη ρε παιδάκι μου, για πολιτική σκέψη. Συνεχίζω το κείμενο. Έτσι όταν ο Άγγλος στρατηγό Τζόρτζ τον προσκάλεσε αργότερα να μπει πάλι στην υπηρεσία των Άγγλων, ο Κολοκοτρώνης αρνήθηκε και προσχώρησε στη φιλική εταιρεία για να κοιτάξει πότε θα βγούμε δια την πατρίδα μα. Ακόμα και μέσα στη βράση τη Επανάσταση, οι Άγγλοι προσπαθούσαν πολλέ φορέ να πείσουν του Έλληνε να συμβιβαστούν με του Τούρκου. Ο κολοκοτρόνη μα αναφέρει μια σχετική συνομιλία του με τον Άγγλο Ναύαρχο Άμιλτον. Μιαν φορά, όταν επείραμαν τον Ναύπλιο, ήρθε ο Άμιλτον να με ειδεί και μου είπε, Πρέπει οι Έλληνε να ζητήσουν συμβιβασμών και η Αγγλία να μεσητεύσει. Εγώ του αποκρίθηκα ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατο. Εμεί, καπιτάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με του Τούρκου. Έτσι δεν εμίλησε πλέον. Οι Άγγλοι δεν έβανε καθόλου τον κολοκοτρόνη, γιατί αυτό νιώθοντα τι αγγλικές μηχανοραφίες σε βάρος τη Επανάσταση, έβλεπε σαν μόνη σωτηρία τη Ελλάδα στη Ρωσία. Γι' αυτό και το κόμμα του, όπω μα λέει ο ίδιο, ενομίζονταν αγγλοδιοκτικό και ρωσολάτρικο. Έτσι, μη έχανοντα ποτέ την ευκαιρία για να τον ψάχναν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να εκδηγηθούν το γέρο του μωριά. Με την εκδίκησή τους αυτή αποφάσισαν να τη θέσουν σε ενέργεια μέσω του εγκάθετου δυνάσιου του, του, του βασιλιά Όθωνα. Χάρη σε αυτές τις αγγλικές ραδιοργίες ο Όθωνας συνέλαβε το λαογέννητο Έλληνα στρατιλάτη και τον παρέδωσε στα χέρια του Άγγλου δικαστή Ισαγγελέα Εδωάρδου Μάσον ο οποίο, όπως αναφέρει ο σεβαστός καθηγητής Βέης σοφιστευόμενος και φλιναφών. Υπεστήριξε την ενοχή του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και των λοιπόν συγκατηγορουμένων επιδιώκων την ιστάνατον καταδίκη και τούτου και εκείνων Μα δύο από του δικαστέ, ο Τερτσέτης και ο Πολυζοήδη, παρά το γεγονό ότι οι Πρετοριανοί των Άγγλων και του Βασιλιά, όθωνα προσπάθησαν να του αναγκάσουν με τι λόγχε για να υπογράψουν την καταδίκη του, αρνήθηκαν. Ο Τερτσέτη, γυρίζοντα μάλιστα στον Άγγλο Εισαγγελέα Μάσων, του φώναξε κατάμουτρα. Και ποιο είσαι εσύ. Που με το πρόσχημα της παιδεία σου έλαβε από την βασιλεία ανεπάγγελμα τόσο επικίνδυνο δια τη ζωή και την τιμή των υπηκόων τη, <Τι>... θεωρούμε πολύ υψηλή τη δικαιοσύνη επί της οποίας στηρίζεται ο θρόνος ώστε δεν υπογράφομεν την καταδικαστική απόφαση. Η λαϊκή Μούσα, εξέροντα την ανδρική αυτή πράξη του Τερτσέτη, βάζει μάλιστα στο στόμα του την εξή απάντηση. Δεν υπογράφω και για να θανατωθούνε τι ελευθερώσαν τον Τουνιά και όλους τους ραγιάδε. αυτά από το ριζοσπάς του 47 μια ματιατόσιδα να ρίξετε στην ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, για τη μέρα της 25ης Μαρτίου θα καταλάβετε τη διαφορά της αριστεράς από τον κομμουνιστή πατριώτη πάμε να ακούσουμε την αρκίστη πρωτοψάλτη σε ένα εξαιρετικό παραδοσιακό ένα παλικάρι είκοσι χρονό ένα παλικάρι 20 χρονών τα αρμάτα του δώσαν για τον πόλεμο πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. ένα παλικάρι είκοσι χρονό ένα παλικάρι ποσή χρόνο Τα άρματά του δόσα για το πολεμό Τα άρματά του δόσα για το πολεμό Πολεμό δε βρήκε τις ογίρισε Έμοδε βρήκε πίσω γύρισε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. Εσκύψε να πηγεί νερό στο γιουλεμπάξε. Έσκυψε να πηγεί νερό στο γιουλεμπάξε. Εκεί μια σφαίρα τον ελάβωσε. Εκεί μια σφαίρα τον ελάβωσε. Σύρεπε στη μάνα την παππούτρια, Σύρεπε στη μάνα την παππούτρια και στην αδερφή μου την καλόγρια, και στην αδερφή μου την καλόγρια Τελειά σβαλίμαδρα, τελειά παντρεύτη, Τελειά σβαλίμαδρα, τελειά παντρεύτη Μένα με, με σκοτώσανε στο κιούλ μπαξέ, Μένα με, με σκοτώσανε στο κιούλ μπαξέ με να με σκοτώ σαν στο γιουλβάξε Με να με σκοτώ σαν στο γιουλβάξε <σχελπό négatif> Λοιπόν έχουν έρθει τα μηνύματά αφορούν κυρίως στη δεύτερη ώρα οπότε λέω να αναφερθώ σε αυτά σε ό,τι αφορά και το Πάνο και στο No Name που ήρθε είμαι και στον Θανάση από τα κάτω πατίσια ε, και στην Λαουρά θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα για όλα τούτα ε, μιλήσαμε για τη θάλασσα την προηγούμενη εκπομπή σας είπα ότι διάβασα ένα άκουσα είδα ένα βίντεο το οποίο ήταν συγκλονιστικό στο youtube από κάποιον από τους μετανάστες που είχε πάει εκεί στη θάλασσα Για τη θάλασσα αν έπαιξε και αν δεν έπαιξε το ρόλο της στην επανάσταση του 21 και επειδή μιλάμε καμιά φορά και για του λαού, σκεφτείτε ότι έχουμε ξεριζωμένε καρδίες τώρα. Την καρδιά του Κανάρη την έχουμε ξεριζωμένη σε λύκηθο. Και τι προσκυνάμε. Όχι ότι είναι. Έχουμε διάφορου συμβολισμού, αλλά. Την ίδια ώρα, άμα δούμε κάποιον άλλο να το κάνει, κάποιον άλλο λαό, άμα έχει ένα μαυσολείο, άμα έχει κάτι, ξαμολάμε κάτι κριτικέ φοβερέ, έτσι. Μιλάμε για αυτού που δεν ενώνονται και δεν κάνουν και δεν δέχονται. Και έχουμε ξεχάσει ότι διαρκώ στι επανάστασει του 1921, είχαμε εμφυλίους είχαμε εμφυλίους μέσα στην επανάσταση του 21 μιλάμε για ταξικά πρόσημα και ξεχνάμε ότι η επανάσταση του 21 ανέδειξε και τάξη εργατική η οποία οι μικροέμποροι, οι τεχνίτες οι ναύτες είναι αυτοί που κράτσαν την επανάσταση ζωντανή ακόμα και μετά τις μεγάλες ήτες είναι αυτοί που οικοδόμησαν τη χώρα μετά γιατί βεβαίω ήτανε αστικοδημοκρατική επανάσταση στο τέλος μιας φεουδαρχία, στη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορία στην αλλαγή ένα συμβάλλει αυτά δεν επιτρέπουν σε έναν υπουργό φέτος να, και σε κάποιους να μην δίνουν την αντίληψη ότι οφείλουν τα παιδιά να σκύψουν στο 21 οφείλουν να το μελετήσουν οφείλουν να το καταλάβουν κάθομαι και αναρωτιέμαι ήθελα να ξέρω δηλαδή Πόσα παιδιά που κάθονται και ακούνε αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι, διαβάζουν για τη δικαιοσύνη. Θα κάνουμε και συζήτηση για τη δικαιοσύνη στη Βουλή, λέει: Την τρίτη και για την κάδρα στη δικαιοσύνη. Ξέρουν όμω τον Τζέρντερ Τσέτ και τον Πολυζοίδη. Αλήθεια σα το λέω. Πώ το ξέρουν, Πώ ξέρουν πώ ψώνει ένα ανάστημα, σε ένα σύστημα, χρησιμοποιεί τα νομικά, τα δικαστικά τη εποχή σου και στέκεσαι έτσι. Αν πάει με μια ματιά, του στου του θα τρομάξουμε. Όπω και όλου του μεγάλου. Οι πραγματικοί ήρωε, οι ουσιαστικοί οι λαογέννητοι, αυτοί που βγήκαν από κάτω, Όχι αυτοί που ήρθαν από έξω από πάνω, επιβληθήκανε και μετά γίνανε ήρωε, ω γνωστά ονόματα, κατά ανάγκη. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν από κάτω πεθάνανε στην ψάθα, πεθάνανε διωγμένοι, πεθάνανε φυλακισμένοι. Πεθάνανε ε, όπω συνηθίζουν οι Έλληνε. Εξοστρακισμένοι από την ιστορική πραγματικότητα. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση. Με τις, ε, πώς τους λένε, με τις λαϊκές μάζες, στα σοβαρά δηλαδή. Το 40 το έπος το έκανω με για να μην τρελαθώ. Δεν υπήρχε από κάτω εκείνη, το λαϊκό αίσθημα του όχι που αναγκάζει τον ηγέτη, τον όποιον ηγέτη με όποιο τρόπο έχει αναδειχθεί σε ηγέτη να ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν και σε όλη τη χώρα, την εποχή του 1921, οι λαϊκές μάζες πήραν την πρωτοβουλία Απέναντι σε εμποροκοτσαμπάσιδε τη εποχή. Αυτοί τα είχαν βρει με του Τούρκου, μια χαρά ζούσανε. Και τους εξανάγκασαν να ακολουθήσουν, γιατί διέτρεχαν τον άμεσο κίνδυνο να του εξεπαστρέψει ή ο παραστατημένο λαός ή οι εξαγριωμενη Τούρκοι. Έτσι βρέθηκε λοιπόν και μια, αυτά που λέμε σήμερα, η εκδοσύλλογη, η συμβιβασμένη, η προσκυνημένη, η ενσωματωμένη τη κάθε εποχή. Δεν οι λαϊκές μάζε τότε δεν περιορίστηκαν να πάρουν τα όπλα για να αρχίσουν την Επανάσταση. Έχα, συνέχισαν 7 χρόνια ολόκληρα. Ακόμα και όταν οι κοτζαμπάσιδε δεν ήθελαν στον τόπο την Επανάσταση, τα είχαν βρει με του Τούρκου, ούσανε μπέικα. Και τι κάνανε, α, ανέδειξαν ηγέτες. Το Διάκο, τον Παπαφλέσα, τον Κανάρη, τον Καραϊσκάκη. Αυτοί τι νομίζετε, ότι ήταν άνθρωποι με πτυχία. Α, όλοι αυτοί οι ήρωες, ήταν άνθρωποι με πτυχία. Πολλοί από αυτούς ήτανε εξαιρετικά αμαρτωλοί, αν θέλετε να το πείτε, με την ευρυτάτη του όρου έννοια. Και έστεισαν αθάνατα μνημεία δόξας. Στο βάλτε έτσι, στη γραβιά, στο μεζολόγκι, στη χιό, στη σάμο. Εμπόρικοι κοτζαμπάσιδες βρήκανε την Επανάσταση του 2021 μερικοί από αυτούς και σαν ευκαιρία για να αρπάξουν τη γη. Να αρπάξουν τη γη. Να ληστεύουν το λαό, να κλέβουν δάνεια και να παραλύσουν τι επαναστατικέ δυνάμει. Μην πάμε σε. Πάμε στον αστό ιστορικό Παπαδηγόπουλο. Γράφει ο Κωνσταντίνος Παπαδηγόπουλο. Οι μαχητέ των επαναστάσεων εξεπλήρωσαν κατά και καταθάλασαν τον καθήκον αυτών επαξίω του επιδιοχθέντο μεγάλου σκοπού. Είναι δε τούτου ένακα μάλλον αξιάγαστη όσον διόλου του αγώνος ουδέποτε εκτισάμεθα κυβέρνηση κυβέρνησην πράγματι χειραγωγή σας στα κοινά του έθνους συμφέροντα και τελεσφόρους προνόησαν οργανισμού και συντηρήσεων των στρατιωτικών του έθνους δυνάμεων. Ο αστός ιστορικός ομολογεί πως οι λαϊκές μάζες, οι μαχητές της Επανάστασης εξεπλήρωσαν με θαυμαστό τρόπο το επαναστατικό εθνικό τους καθήκον ενώ οι εμπορευματοκοτσαμπάσιδες στάθηκαν ανίκανες ω τάξει να οργανώσουν και να συντηρήσουν τις επαναστατικές δυνάμεις. Από αυτή την άποψη οι λαϊκές μάζες επανειλημμένα βρέθηκαν αντιμέτωπες με τους κοτσαμπάσιδες και να βαθύνουν και να διευρύνουν την επανάσταση. Για παράδειγμα ανοίξτε και διαβάστε για την επανάσταση των ναυτών ενάντια στους εμπόρου. Πολλές φορές επαναλήφθηκε στη διάρκεια της επανάστασης Στα Βέρβενα οι αγροτικές μάζες τον Ιούνιο του 21 Εξεγέρθηκαν και σήκωσαν τα όπλα απέναντι στους Τούρκοκοτσαμπάσιλδες Όπως τους αποκαλούσαν και ζήτησαν να τους ξεπαστρέψουν Με τον ίδιο τρόπο ξεσηκώθηκαν οι χειροκτέρες της Τρίπολης. Στις εργασίες των εθνοσυνελεύσεων οι λαϊκές μάζες άσκησαν άμεση πίεση για να μην πάρουν τη γη οι Γι' αυτό το 21 αφορά όλους και όλες και όχι αυτό που έχουμε μάθει να αναμασάμε ενίοτε μέσα από έργα απλών φιλελίνων. Και επειδή πολλά πέχτηκαν στη θάλασσα και επειδή η θάλασσα ακόμα και σήμερα παίζει τον τεράστιο ρόλο για την πατρίδα να θυμάστε κάθε φορά που ακούτε ειδήσεις ότι οι Τούρκοι δεν έχουν πει ποτέ, ποτέ ούτε μία φορά μέχρι σήμερα τα ελληνικά νησιά τα λένε πάντα τα νησιά του Αιγαίου και αυτό παίζει το ρόλο του τόσο το ρόλο του ώστε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά στην ίσο μεγίστη η νήσος μεγίστη έχει κεντρική σημασία τόσο μεγάλη σημασία που θα τη συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα για την ώρα θα σας στείλω μέχρι τι ειδήσει Με το άχβρε κακούργα. θάλασσα κακούργα. Ένα παραδοσιακό Στο τραγούδι θα το ακούσετε από την Ασπασία Στρατηγού Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη Μαριό Μαρκοπούλου Η στίχνη του Παναγιώτη Τούντα Πίσω γραμμένο το 1935 Ένας, δεν θα λέγαμε Ένας παραδοσιακός σπαραγμός Για τη θάλασσα και το χωρισμό της Εκεί που έχουμε σήμερα και αυτή που διάλεξε η Νάνση είναι από τραγούδια που καταλαβαίνει στην Ελλάδα μέσα από τα τραγούδια και είναι από τραγούδια από σύγχρονου ανθρώπου συγχραμμένα. Πολλά από αυτά. Είναι η παραδοσιακή περασμένη μέσα. Κουγάτε την Αθανασία και δεν καταλαβαίνετε, αλλά αν το προσέχατε, άμα την βάλετε κάποια στιγμή την ξανακούσετε, την εκπομπή ενδεχομένω, να ψάξετε το τραγούδι, θα δείτε ότι ο Χατζηδάκη στο ρεφρέν τσάμικο. Είναι τσάμικο. Δηλαδή. Αυτό είναι που σα λέω. Είναι αυτό το πράγμα που είναι διάχυτο μέσα μα και μα κάνει αυτό που είμαστε. Λοιπόν, θα αρχίσω ευχάριστα τη δεύτερη ώρα για όλα τα δυσάρεστα που θα ακολουθήσουν και αυτό σημαίνει κλήρωση. Λοιπόν, αγάπη μου, λατρεία μου, τρεις διπλές προσκλήσει έχω για αύριο το Σάββατο στην Ακαδημία Σκεζοδόχου Πηγή στη σκηνή Σφίγγα, που είναι ωραία σκηνούλα, αύριο Σάββατο, που είναι και το τελευταίο του Μάρτη. Θα πάτε η πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τρει το 2 και θα. Ακούσετε την Αργυρό Καπαρού και την Εροφίλη που να τραγουδάνε έρωτα, αγάπη και όσα ενώνουν τι καριέ μα. Οι ερμηνεύτριε ενώνονται από τι κοινέ συνεργασίε του με δημιουργού όπω ο Σπανό ο Κραουνάκης η Λίνα Νικολακοπούλου, από την Νικολακοπούλου είναι και το αγάπη μου μου τίτλο, από τι κοινέ πουδρές που είχαν στο Εθνικό Δίο Αθηνών και από την κοινή του καταγωγή την Κρήτη. Έτσι λοιπόν, ένα όμορφο χώρο όπω είναι η μουσική σκηνή η Σφίγγα και ο συνθέτη Σταμάτη Χατζιεφ όλοι μαζί. Δούλεψε ένα πρόγραμμα με τραγούδια του προσωπικού του ρεπερτορείου, τη Λίλε Λικολακόπουλου και άλλων δημιουργών. Θα περάσετε υπέροχα στο κέντρο τη Αθήνα, θα ακούσετε δύο ωραίε φωνέ, με καλέ σπουδέ, με ωραίο ρεπερτόριο από μεγάλου μουσικού και θα περάσετε καλά. Προσφορά τη εκπομπή σήμερα για τα δύσκολα Σαββατοκύριακα που περιμένουν του ανθρώπου. Πάω στα μηνύματά σα, ή καλύτερα να σα πάω σε αυτό που έχουμε ω Ελλάδα. Για να προλάβετε να τηλεφωνήσετε κιόλα. Αυτή η γη έχει φωνή Θα ακούσετε έναν έξοχο σκουλά Έναν βασίλης σκουλά Και έναν Αλέξανδρο παρχαρίδη Σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη Που θα σας παρακαλέσω να τους προσέξετε Και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου Αυτού το καιρή η που ζούμε Με ένα τραγούδι γραμμένα το 2013 Μας συνδέουν με αυτούς που κάποιοι έζησαν Πριν από εμά, Πάλεψαν και πέθαναν για να μπορέσουμε Να περάσουμε Εμείς στη δυνατότητα να μιλάμε δε μέσα μου, δες νιμες το θύελλας παλιοξυπλού και στα μάθηματας παλιαστιές μας τι βερνού oh. από νικερή σαν αγκοσ από παιδί. Από πονή κερή, αυτή η γη έχει φωνή. αλιβές, σύνε χωρόφερε στροφή, θες και εμένα θες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Α, πονή να βάγω, σα παιδί. Σας να σα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα από καρδιά στον Τάκη την Καστέλα που λέει χρόνια πολλά και να ευχαριστώ για όσα ακούγονται σήμερα να τα ακούνε και οι δίθεν αριστεροί υπουργοί για να μαθαίνουν. Ακούστε, έχουμε μπερδέψει τα μπουτέρια μα τώρα εδώ. Πιστεύουμε ότι κάποιο επειδή είναι υπουργό παιδεία μπορεί να βγάζει μια ανακοίνωση επειδή έγινε υπουργό παιδεία. Έγινε υπουργό παιδεία. Έχουν γίνει υπουργοί παιδεία. Ε, μόνο το θεοφύλακτο που αποκοσταντίνω να θυμηθώ επί. Μην πω τώρα, μαύρων ημερών, μαύρης χούντας, μην το συζητήσω. Επομένως η έννοια Υπουργό Παιδείας δεν σε κάνει κατά και μέντορα και υψηλό της παιδείας. Συνήθως η παιδεία είναι άλλο πράγμα, η εκπαίδευση είναι άλλο πράγμα. Και επειδή η Υπουργοί Παιδείας συνήθως ασχολούνται με το εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαίδευση, που είναι πάντοτε αναπαραγωγή του κυρίαρχου προτύπου, Ενό κυρίαρχου πρωτύπου το οποίο το καθορίζουν οι ίδιοι με τις επιλογές τους δεν εμβαθύνουν σε ζητήματα παιδείας. Εγώ θα σας σύστηνα να α, ψάξετε να βρείτε το λόγο που εκφωνήθηκε προχτές στην Ακαδημία Αθηνών. Και μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, το, το είδα σήμερα το πρωί ο ακαδημαϊκός που το είπε, ο οποίος μίλησε για το παρά του 21 και μιλούσα για τον τρόπο με τον οποίο, εγώ δηλαδή, διάβασα αποσπάσματα και ενθουσιάστηκα. Θα τον ψάξω να τον βρω και εγώ ολόκληρο να τον διαβάσω. Αν τον είχα βρει, θα σας τον διάβαζα ειλικρινά. Κάσε και ασχολήθηκε με τι προλήψεις, <coughs> ε, του λαγού, τι μαύρε γάτε, τα, τα παράλογα πράγματα αυτά που λέμε, πώ μετατρέπονταν και πώ τα χρησιμοποιούσαν αγωνιστέ σαν τον κολοκοτρόνι. Του λαγού, πιάστηκαν λαγή και για να παίξει με τι προκαταλήψει και να εμπνεύσει αυτό διάβασα και με εντυπωσίασε, εξηγούσε πριν από μάχη πως επειδή πιάστηκαν ζωντανοί οι λαγοί, έλεγε στον κόσμο από κάτω για να παίξει με τις προλήψεις τους θετικά και ηρωικά και να τους εμπνεύσει ότι έτσι ζωντανά θα τους πιάσουμε και τους Τούρκους όπως πιάστηκαν οι λαγοί, ζωντανοί χωρίς να σκοτωθούν. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα γύρω μας που είναι... φτάνει να θέλουμε, φτάνει να θέλουμε ε, και θα πρέπει να μας αλλάξουν πριν κάνεις την επανάσταση πριν κάνεις ρηξικέλευτες μαγκές με τον αγνοής την ενδεχομένως αρνητική κυρίαρχη προσέγγιση ε, και μυθολογία του 21 που μπορεί να είναι και ένας, ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει διδαχτεί έτσι και τους μύθους πριν του αποδομήσει. πρέπει στο λόγο σου ως υπουργό Παιδείας να εμπνέει τα παιδιά να ανοίξουν να διαβάσουν να ψάξουν να μάθουν είναι ο Στέφανος σήμελος που μίλησε στην Ακαδημία Αθηνών ε, να, να, έχει την ευκαιρία σήμερα με το διαδίκτυο κάποιος να αναλύει τα πράγματα καλύτερα λοιπόν η Λάουρα λέει χρόνια πολλά στους καθολικούς που ζουν στην Ελλάδα σας θυμίζω ότι ισχύουν ίδιες ημερομηνίες για να γιορτάζουμε το Πάσχα μαζί με τους Ορθόδοξους ο Θανάσης από τα Πατήσια καλησπέρα Λιάνα Θέλω να ξαναπεί τη ρόλο βαράν αυτή η περιβόητη αλληλέγγυη. Όταν τα έλεγε εσύ και όχι μόνο εσύ, και τα διάβαζα και στο ριζοσπάστη τι συμβαίνει με αυτέ τι περίεργε ΜΚΟ, δεν ξέρω και πολλά πράγματα για τι ΜΚΟ. Ε, ο Νονέι μου μου ζητάει να επαναλάβω ένα μέρο τη ανάλυση για τον παρούτη που μυρίζει. Λοιπόν, ε, για να έχετε μια άλλη άποψη. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Και ο Πάνο, λέει η αλλοπρόσελη ανακοίνωση: Φίλοι, αλήθεια ήταν και ασύντακτο το κείμενο τώρα. Βρίσκεται στην Αμερική, τέλο πάντων. Ε, δεν υπήρξε η λέξη ελευθερία, δεν υπήρξε μόνο από σπόντα. Έχεις δίκιο. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες για τη μέρα. Φτάνει να τη θυμόμαστε, να πιάσουμε καμιά κουβέντα με τα παιδιά μας, με τους γέρους δίπλα, με τους φίλους μας. Ε, να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα στην αντίληψη που θα μπορούσε να μας εμπνεύσει το 2021 να έχουμε ω αντιμετώπιση των πραγμάτων. Λοιπόν, η ΜΚΟ, ακούστε με. Η ΜΚΟ είναι εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο του κυρίαρχου συστήματος Χονδρικά θα σας το πω για να κάνει τη βρομοδουλιά. Όχι όλες και όχι μαζικά Εγώ δεν γενικεύω ποτέ Υπάρχουν εμικιώ οι οποίοι φτιάχτηκαν Από περίσσευμα ε, αγαθότητας ανθρώπων Και διάθεσης να προσφέρουν Έλα όμως που το αδιφάγω αγοραστικών κίνητρων Έλα όμως που τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα Ξέροντας ότι μπορούν να ξεγελάσουνε μεγάλες μάζες Πολλού ανθρώπους που είναι πολύ μακριά από την έρευνα. ανθρώπους που το, το, το η, η περιέργεια που έχουν να, να α, ανακαλύψουν πράγματα δεν μπορεί να ευοδοθεί από το σύστημα, δεν υπάρχουν. Και όλου αυτού φροντίσανε να τους βάλουν σε κάποιε ωραίε ΜΚΟ, οι οποίε κάνουν τη βρομαδούλια για λογαριασμό των συστημάτων. Ξεχάνετε ένα πράγμα και κρατήστε του το στο κεφάλι σα βαθιά. Είναι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δεν είναι μη κερδοσκοπικέ οργανώσει. Με αυτή την κουβέντα που κάνουμε για τα οικονομικά, τώρα τελευταία, ότι το λαμόγιο είναι αυτό που τρώει δημόσιο χρήμα. Λε και άμα κλέψει το διπλανό σου, δεν τρώ δημόσιο χρήμα με την έννοια τη κοινωνία. Άμα έχει τέτοια αντίληψη για τη λαϊκή κοινωνία, και όχι για το δημόσιο κορβανά, αν ο δημόσιο κορβανά τον θεωρεί ότι είναι κάτι ξένο από έναν, ναι, καταλήγει μόνο εκεί. Για προσέξτε το, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι μη κυβερνητικέ. Δεν είναι κατά μη κερδοσκοπικέ. Υπήρξε η εκείνη τραγική ανάλυση πριν από τέσσερα χρόνια του ΟΗΕ η οποία έλεγε ότι μόνο το 20% των συγκεντρωμένων κεφαλαίων και φανταστείτε πόσοι πρόθυμοι είναι να καλύψουν από τις τύψει τους μέχρι τις βρωμιές του, από τις καταστροφές που κάνουν μέχρι τις κακοήθειες των συμβάσεών του των διεθνών για να βγάλουν λεφτά κάτι χοντροκαπιτάλες από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη που πηγαίνει μόνο το 20% στα πρόσωπα ή στα θύματα φυσικών καταστροφών, προσφύγων, 2002, και το υπόλοιπο 80% είχε γίνει η έρευνα πήγαινε σε εισιτήρια, σε παράτες, σε ξενοδοχεία και σε τέτοια των μελών των διοικητικών αυτών οργανώσεων. Έπειτα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ειδικά οι διεθνείς ε, πάρα πολλές από αυτές χρηματοδοτούνται κατευθείαν από τις κυβερνήσεις από τρόπο, με τρόπους που δεν φαίνονται. Είτε από μυστικά κονδύλια, είτε από κονδύλια που μοιάζουν να είναι ιδρυματικά ή κάπω αλλού. Η Τουρκία, για παράδειγμα, έχει άπειρε μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε είναι από μυστικά κονδύλια. Το ίδιο σημαίνει και στη Ρωσία σήμερα. Το ίδιο και στην Αμερική και σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Αφήστε πια την Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να φτιάξει ολόκληρη κατάσταση, δηλαδή να βγάλει μία σειρά από τα απόκριφα Ευαγγέλια που έγραψε η Παναγία και δεν τα ξέραμε, γιατί για κάποιο λόγο τη βολεύει. Και θα φτιάξει μία μη κυβερνητική οργάνωση. Φτιάξαν <σφι> οι Τούρκοι μία εποχή μία οργάνωση η οποία δούλευε στην Αμερική, μη κυβερνητική, η οποία μιλούσε για τον Black Athena Και έλεγε ότι η Αθηνά ήταν μαύρη ω Θεά. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Με επίφαση αντιρατσιστική τα χαμοδύηθεν και στο βάθο από κάτω άλλα πράγματα. Έτσι έγινε για να εξοδοθούν μάζε, για να δημιουργηθούν φήμε, για να φτιαχτούν καταστάσει, φτιαχτούν καριέρε. Δηλαδή, πώ να σα το πω, μόνο έχει την εμπειρία και τα έρθει μούρι με μουρι. Σκεφτείτε ότι οι κυβερνήσει πληρώνονται χρήματα, κάνετε, διάχνετε, είσαστε σε συμμαχίε σαν το ΝΑΤΟ, πάτε, βάζετε παντού Νάρκε και μετά φτιάχνετε μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία παίρνει ε, πρώην ε, μισθοφόρου, ε, πρώην ε, πυροτεχνουργού του στρατού που έχουν πάρει σύνταξη, του δίνει ένα κομμάτι ψωμί και του στέλνει σε διάφορε περιοχέ να βγάζουν τι Νάρκε έναντι χρημάτων οι οποίε χρηματοδοτούνται από τον Τάδο Οργανισμό και τον Δίνο Οργανισμό. Τάχα γιατί εκπληρούμε τι υποχρεώσει μα. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει λοιπόν θέλουν μια εξαιρετική προσοχή όταν τις πλησιάζει κάποιο. Διότι εκμεταλλεύονται τη φυσική ανάγκη του ανθρώπου να είναι αλληλέγγυο στο δίπλα. Και έπειτα, να προσέξουμε, γιατί μου το στείλατε και στο μήνυμα. Τι είναι αυτή η λέξη αλληλέγγυο. Είναι κατηγορία, είναι τάξη, τι είναι, επάγγελμα είναι. Τι δηλώνει, Λέει αλληλέγγυο. Χαίρομαι πολύ. Τι είναι το αλληλέγγυο ρε παιδιά, θα τρελαδούμε κιόλα. Δεν το βλέπετε ότι βρωμάει από 100 χιλιόμετρα μόνο του και ότι κάποιοι έχουν να βγάλουν πάντοτε η ερώτηση της πολιτικής πράξης της δημόσιας είναι κουιμπόνο πρέπει να καθίστε να το σκεφτείτε η χώρα έχει και μία πρωτοτυπία σα το έχω ξαναπεί Κοιτάξτε γύρω σας το περιβάλλον, ρίξτε μια ματιά στο ασοπό, σωπώ, ρίξτε μια, μια ματιά στα, στα σκουπίδια, στα απόβλητα, στα χίλια δυο άλλα πράγματα, προβλήματα περιβαλλοντολικά που έχει η Ελλάδα και σκεφτείτε ότι είμαστε από τι σπάνιε χώρε που είχε μια μεγάλη διεθνούμε με δραστηριότητα μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Greenpeace, είχε τον πρόεδρό δρότη στον τόπιο εδώ, η υφυπουργό Περιβάλλοντος. Ήταν ο κύριο Ευθυμιόπουλο, αν θυμάμαι καλά, επί εποχή ω μη κυβερνητικό. Ε, όταν έγινε κυβερνητικός, εμφορήθηκε από τις ιδέες της Greenpeace Γιατί αν είχε εμφορηθεί από τις ιδέες της Greenpeace ε, Θα είχαμε τουλάχιστον αποχέτευση στην Ελλάδα Γιατί δεν πηγαίνα τα σκατά μας Μαραδόνα Που έχουμε 17% αποχέτευση πλέον τώρα Κοντά στο 20 φτάσαμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια Στην περιοχή που είναι... Ο... Λοιπόν, δεν, έχει μη κυβερνητικές οργανώσεις που σώζουν τα αρχαία Οι μισέ από αυτές έχουν ληστέψει τα αρχαία από το Ιράκ έχει και κάτι μη κυβερνητικέ οργανώσει με κάτι επιστημόνου, ξέρετε τι ενώ, σε steel National Geographic, που την εποχή τη μεγάλη απεικιοκρατία συνοδεύαν τα στρατά όπω θα συνοδεύουν οι πουτάνε από πίσω τα στρατεύματα. Μπορδελοειδεί, α πούμε. Και τα είχαμε δει, δεν κάνανε έρευνε. Εάν διαβάσετε την ιστορία από το Μαρκ Τουέιν, το γράφω αύριο στο Ζεοσπάστι. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε να το δείτε. Αν διαβάσετε την ιστορία από το Mark Τουέιν, τι ξέρετε, όλο τον Σόγερ. Δεν ξέρετε το βιβλίο του Μάρκ Τουέιν. 99%-90% αποκλείεται να το ξέρετε. Ο μονόλογο του Βασιλιά Λεοπόλδου. Αν σα πω λοιπόν εγώ ότι ο Μάρκ Τουέιν έχει γράψει εκτό από τον Τόμ Σόκερ και τον μονόλογο του Βασιλιά Λεοπόλδου, θα νομίζετε ότι είναι κάτι σαν τον Τόμ εντάξει. Φιλολογικό. Αμ' όχι, ήταν η φωνή του και η κραυγή του το 1908 για τον Βασιλιά Λεοπόλδο του Βελγίου, ο οποίο ακροτηρίαζε κάθε μέρα χιλιάδε ανθρώπου για τα συμφέροντά του, έτσι χτίστηκε το Βέλγιο. Καρδιά τη Ευρώπη, σήμερα που μιλάμε. Γιατί δεν του κάνανε καλά τη δουλειά. Με το καουτσούκ του, του Βελγίου χτίστηκαν οι σιδηρόδρομοι του Βελγίου. 1908. Αυτό πέθανε το 1909. Τέτοιο μίσο που είχε βγει, είχε φάει 10, 10 εκατομμύρια ανθρώπου είχε φάει στο βελγικό Κονγκό. Εκεί που γινόντουσαν πειράματα και τέτοια. Θα σα πω και κάτι από αυτά που όταν ακούτε όρο αλληλέγγυο, για να τρομάζετε. Με βάση τον αριθμό των ακριτουριασμένων. Αυτό αυτός ο μεγάλος Ευρωπαίος Με τις μεγάλες ιδέες ο βασιλιάς α, Ευρωπαϊκές ιδέες έτσι στην καρδιά Αυτός είχε Τον αριθμό των ακροτηριαζομένων Δούλων του Ως μέτρο, μέτρο Πώς λέμε μέτρο, ουγιά, τέτοιο Το είχε ως μέτρο επιτυχίας Διακυβέρνησης Αφρικής Ξέρετε πόσες μη κυβερνητικέ οργανώσεις Πάνε και κάνουν πειράματα Πάνω σε ανθρώπους όπου γης χωρί ποτέ ελέγχει. Από με, ποιους, με ποιους κωδικούς ηθικείς λειτουργούνε Έψαξε λοιπόν η Νάνση και βρήκε μέσα σε όλα αυτά Ένα τραγούδι το οποίο Και μόνο ότι είναι από τον 20ο διαγωνισμό κυπριακού τραγουδιού Εμένα με αφήνει άφωνη για την ποιότητα του κυπριακού τραγουδιού ως διαγωνισμός Είναι ένα διαμαντάκι, λέγεται το σπίτι μου Η ερμηνεία της Ειρήνης Αντωνίου Η μουσική του Ολίβιου Καραολίδη Η στίχη του Κυριάκου Παστίδη Ε δεν είναι μόνο αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Το σπίτι μου, ένα ο δικός μάνα, παμός. Το σπίτι μου, εν μες τη νύχτα νοκαμός Τα πρώτα λόγια μου, το πρώτο γκλάμαν τζιευτσί Της μου η αγκαλιά, τσ' Το σπίτι μου εν το παλάτιν κάθε κομμάτι του για τον καθένα θησαυρός μες την αυλήν του το πρώτο γέλιο τσι χαράτσι κάθε γλάστρα του που ψυχή μια μυρωδιά Γι' αυτό το σπίτι μου θέλω το σπίτι μου πριχού τα μάτια μου να κλείσω το χατσίρι μου Κάμε Θεέ μου, ποιον θέλω το σπίτι μου Τουν το κομμάτι που τη γη να ακούτε μου Γι' αυτό το σπίτι μου θέλω το σπίτι μου Την λεμονιά μου, την έλιαν το έχει μου Να βάλω το κλείδι στην πόρτα να αυτό Του τον το όνειρο να σκιά Έχει μιλιάν τραουδά ξέρει ιστορίες και παραμύθια που παλιά μέσα στους τοίχου! του λύπες, χαρές και προσευχές φωνές παραγγελιές που άλλες εποχές Γι' αυτό το σπίτι μου θέλω το σπίτι μου πριχού τα μάθια μου να κλείσω το χατήρι μου Κάμε μου, πιον θέλω το σπίτι μου, Τον το κομμάτι που τη ακούτε ανίκη μου. Ανάπηροι, παιδιά, στην πρώτη ώρα λοιπόν φίλοι μου και φίλες μου Ακροατές μου και ακροατριές μου η ο ΡΕΛΕΛΕΦΕΜ στον 97,8 στην Αθήνα Στο 107,1 στη Θεσσαλονίκη Και να Κανέλη στο μικρόφωνο. ζωντανα Ζωντανά σήμερα 25η Μαρτίου του 2016 Με την ομορφιά της πατρίδας Στην θυσιαστική της μορφή Στην επαναστατική της μορφή Στην παρακαταθήκη της να μας συνοδεύει δεν έχουμε μέχρι στιγμής τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να πετάξουμε ό,τι μας κληρονόμησε το 21. Είναι το παλιότερο ιστορικό κρασί που έχουμε στην μορφή που γεννήθηκε εκεί άλλωστε του σύγχρονου ελληνικού κράτους Έτσι γεννιέται το ελληνικό ο, σύγχρονο κράτος μετά το 21. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε Δεν έχουμε ε, λαό στην εξουσία Αυτό είναι γεγονός Ωστόσο παρά τα αυτά, καλό είναι να μην ξεχνάμε Ούτε αυτό, ούτε το Παπαδιαμάντι, ούτε μία σειρά από άλλα πράγματα. Και κυρίω να το ψάχνουμε, να το μελετάμε, θα βρούμε άλλα πράγματα μέσα. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη κλήρωση τη μέρα. Επειδή πολλά είπα για την αριστερά και σα είπα προσέχετε τη μεγίστη. Προσέχετε τη μεγίστη, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για το Καστελόριζο, για τούτο, για εκείνο, για τα άλλο, για τον Άτο που μα προστατεύει. Τώρα, εσεί πιστεύετε ότι μα προστατεύει τον Άτο, άμα το πιστεύετε, τι να σα πω. Δεν ξέρω, πρέπει το θυμηθείτε ω η του εις λύσης του Κυπριακού πόσα χρόνια τα ακούτε είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ συνδιαχείριση το 21 έγινε για να συνδιαχειριστούμε το Αιγαίο διά του ΝΑΤΟ για καλό καλοσκεφτείτε το γιατί έτσι έχει νόημα να το σκεφτόμαστε το 21 το 21 έγινε για να συνδιαχειριστούμε το Αιγαίο δεν έγινε γι' αυτό είναι προφανές ότι δεν έγινε γι' αυτό ε, έτσι επειδή η αριστερά αρέσκεται πολλές φορές να παρουσιάζει τα πράγματα διαστρεβλωμένα ας πούμε τώρα είμαστε σοβαροί φέτο στην, παρέλα, στην παρέλαση όχι επειδή έβραχε, ούτε νταούλια, ούτε ιδούρου ούτε εθνικοί ενθουσιασμοί τα ξεχάσατε εγώ δεν τα ξέχασα όρθια την έβλεπα σήμερα στην παρέλαση κάθω τον από πίσω τίποτα, Τίπο, φτωχήναμε τόσο πολύ που δεν είχαμε λεφτά για τα νταούλια και τις λάτε τώρα όταν τα πράγματα δεν είναι μελετημένα σε βάθος οπότε επειδή υπάρχουν ορισμένοι που είναι ανεμετανόητοι και δεν κάνουν κολοτούμπες αν σε από αυτούς είναι ο Νίκος Οπογιόπουλος την άλλη φορά αριστερά είναι ο τύλος του βιβλίου του από τις, εδόσεις, από τις εκδόσεις κάποια έχω πέντε αντίτυπα για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 γιατι ίσως να πρέπει να καλοσκεφτείτε όταν στέκεστε μπροστά στο ATM τι σημαίνει ATM ε, όπως λέει και ο Νίκος Μπογιόπουλος ATM σημαίνει αριστερό τρίτο μνημόνιο κάθε φορά που θα είσαστε μπροστά σε ATM έχει δει και ο Νίκος αριστερό τρίτο μνημόνιο το δυστύχημα είναι ότι εσείς δάμε και για το τέταρτο τώρα εδώ που είμαστε οπότε εγώ να μείνω σε μια ανάλυση που έχω καημό να σα την πω. Θα σας την πω αφού σα παίξω τα ξεχωρίσματα, ένα παραδοσιακό τη Υπήρου Να σα κάνω να αισθανθείτε το λιγμό τη μέρα σήμερα, Της μέρας σήμερα. Ε, έτσι που το παθαίνω εγώ όταν ακούω υπηρετικά και γενικώ τέτοιου είδου ακούσματα. Ο Μάκισεβί λοιπόν, θα τον ακούσετε τώρα στα ξεχωρίσματα. Στα πολύμερα πανηγύρια, παίζεται και τραγουδιά ω τελευταίο τραγούδι τη τελευταία βραδιά. Έτσι, για, πλησιάζοντας το τέλος της εκπομπής, δεν θα σας αποχαιρετήσω έτσι βέβαια, θα σας αποχαιρετήσω λίγο πιο αισιόδοξα. Σας αφήνω α, να το χαρείτε για να γυρίσουμε μετά και να μιλήσουμε για την αλλαγή στην περιοχή και τον παρούτη. Και μου να φιλίζουμε, ωραία τι έχουμε, ζωή και θανάτω, ποιος ξέρει για μας θα τα μούσουμε, ποιος ξέρει για μας θα τα μούσουμε. Έλα, έλα, απερδικά μου στα χεράκια τα δικά ό Ω, ρε, σια. με όνειρα μου θάζουμε με όνειρα και μου θάζουμε Ω ρε βοήθα Χριστέ και παλάκια βοήθα πάλι να σμίχτουμε α, Τ ήθα παλι να μη Έλα έλα ασα σουλε εγ Τ μήμε τήρα Ανά και έκλε εγό που αρεν Φετιανού, παιδιά να φύγουμε στο σπίτι μα και μου να πάμε. Στα σπίτια μας και μου να πάμε. Έλα, έλα. Απέρδισα μου στα χεράκια τα δίκα. Κι αυτοί, που τους πιστέψαν, ανάπηροι, παιδιά, λοιπόν, πώ βρισκόμαστε σε εποχή με, σε περιοχή με μπαρούτη. Δεν χρειάζεται να πάω τώρα στην τρομοκρατία, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Η τρομοκρατία δεν είναι, υπάρχουν τρομοκρατικέ πράξει. Δεν είναι ορισμένη διεθνό ω όρο. Σα λέω μόνο τα τελευταία 30 χρόνια, από τη δεκαετία του 60 πια 30, έχουν γίνει 12 διεθνεί διασκέψει του ΟΗΕ για να αποφασιστεί τι είναι τρομοκρατία και δεν έχουν καταλήξει πουθενά ο όρος που το εμφανίζεται από τη Γαλλική Ακαδημία ε, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και εξηγεί τα της Γαλλικής Επανάστασης και της, ε, ε, ε, της εποχής της τρομοκρατίας όπως λέμε που ε, ακολούθησαν την Γαλλική Επανάσταση θεωρητικά και πρακτικά θεωρείται ε, αυτό που λέμε βία ε, η πράξη απέναντι σε μη συμμετέχονται σε πόλεμο μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα στην πραγματικότητα έχει πάρει τις διαστάσεις που συμφέρουν από αυτούς που κατασκευάζουν κράτη και αλλάζουν σύνορα. Λοιπόν, εδώ μαζί με αυτά θα βγάλω και τον πόνο μου, γιατί είμαστε σε εποχή με μπαρούτι. Στην Έμεση είναι γραμμένη το 2003 μια εξαιρετική τεράστια ανάλυση για τη Νέα Μέση Ανατολή πριν φτάσουμε στι αραβικές ανοίξει, πριν αρχίσει ο κόσμος να αναρωτιέται για τους δελφούς μουσουλμάνους πριν φτάσουμε στις πλατείες Ταχρήρ πριν φτάσουμε να κάνουμε διάφορες αναλύσεις πριν γίνουν οι πορτοκαλιά στην Ουκρανία 2003 πίσω ε, το πόνημα υπέγραφε μια εξαιρετική συνεργάτης συνωνόματη μου Ηλιάνα Μιστακίδου, που εμφανίζεται πια στο site στο blog Militer το Militer γραμμένο γαλλικά δηλαδή με αλφαγιώτα το Ter το μιλιτέρ το, Militer, το είναι με αλφαγιότα ε, του συναδέλφου επίσης του του Καρβουνόπουλου. Λοιπόν, έχει μια μικρή περίληψη, σημειώσει, με βάση αυτή την αναλύση την τότε, την οποία θα σας διαβάσω ακριβώς όσο έχει, διότι την γράφει με τον τίτλο «Ολοκληρώνεται το σχέδιο της Μεγάλης Μέσης Ανατολής» Θα δείτε ποιοι το φτιάξανε. Που φτιάξανε την αγορά, πώ τη φτιάξανε. Και έτσι θα καταλάβετε. Τον Καντάφη, τη Λιβύη, το Ιράκ, αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, το διαμελισμό, τον διχασμό, τον τριχασμό, τα, τα, τα, τα κομμάτια του Σινίτε, του Σουίτες, όλα, όλα αυτά θα τα καταλάβετε. Σουνίτες, Ιίτε, Αλεβίτε. Τον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκαν ποιοι. Ε, αυτοί που βγάζουν λεφτά. Μην το ψάξετε. Οι Ιμπεριαλιστέ και οι καπιταλιστέ τη γη. Λοιπόν. Γράφει η Ιλιάνα Μιστακίνου. Όταν ο Αμερικανό πρόεδρο George Bush αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο σχέδιο τη Μεγάλη Μέσης Ανατολή τον Νοέμβριο του 2003, δεν φανταστήκαμε ποτέ την ταχύτητα με την οποία θα εφαρμοζόταν. Πρόκειται για ένα σχέδιο που έφτιαξαν ο αντιπρόεδρο Dick Cheney και η τότε σύμβουλο για θέματα ασφαλεία και μετέπειτα υπουργό εξωτερικών, η κυρία Κοντολίζα. <coughs> το, το περιεχόμενο του σχεδίου έγινε γνωστό με το άρθρο του Hans Bienenτζικ στο περιοδικό Focus on the Middle East, όπου καταγράφονταν οι κίνδυνοι που απειλούν τα αμερικάνικα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που έπρεπε να λάβει η Washington για να εξασφαλίσει τις ενεργειακές πηγές. Βάσει λοιπόν του σχεδίου αυτού, της Μεγάλης Μέσης Ανατολής, 22 χώρες έπρεπε να αλλάξουν σύνορα. Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται βήμα-βήμα ξεκινώντας από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Λιβύη, το Ιράκ και τη Συρία. Με πρόφαση τον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα διαλύθηκαν χώρες και δημιουργήθηκαν νέα κρατήδια άμεσα εξαρτώμενα από το διεθνές κεφάλαιο. Χωρίς να ξεχνάτε την Γιουγκοσλαβία που έχει προηγηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος το 1999. Οι κουρδικές οργανώσεις PID και στη Δύση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη του έδωσαν όπλα και χρήματα. Η επέμβαση εναντίον, της Ρωσίας εναντίον του ISIS κατοχύρωσε την κυριαρχία του PYD. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις πιθανότατα είναι μέρη του σχεδίου που συμβάνουν στην ολοκλήρωση του σχεδίου για, δηλαδή για τη Μεγάλη Μέση Ανατολή. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία. Τη μία έχουμε επιθέσεις αυτοκτονίας του ΠΚΚ και την άλλη του Ίσις. Ένα λαό τρομοκρατημένο, μια εξουσία αποδυναμωμένη, χειραγωγείται με μεγαλύτερη ευκολία. Όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η ώρα του Μεγάλου Κουρδιστάν και να αυτό να ήταν και ο τελικό στόχο του σχεδίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ηγέτη του Ιρακινού Κουρδιστάν, Μπαρζανί, έχει χωρίσει σε οικόπεδα όλη την αυτόνομη ε, ζώνη των περιοχών του Βορείου Ιράκ και έχει χορηγήσει άδειε για έρευνε πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ξένε εταιρείε. Λέγε με Erbil, για να μην κάνω την κουβέντα αλλιώ. σύμφωνα με εκθέσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας των ΗΠΑ Πολιτειών υπάρχουν στο υπέδαφος του Βορείου Ιράκ από θέματα τριών τρισεκατομμυρίων μέτρων κυβικών φυσικού αερίου. Ήδη έχουν εντοπιστεί και αξιοποιούνται κάποια από αυτά σε πέντε οικόπεδα. Το Τσερμενσάλ, το Μιράν, το Μπίνα Μπάουι, το Κορμόρ και το Τοφάνα Κουρδαμίρ. Και κατά η Ρόζα Λούξεμπουργκ έλεγε το ο καπιταλισμό αναζωογονείται μέσω νέων παρθένων περιοχών. Όταν το σύστημα κατακτήσει όλα τα παρθένα εδάφη, θα καταρρεύσει. Και βάζει το δικό τη πικρό σχόλιο. Αυτό που δεν προέβλεψε ήταν ότι ο καπιταλισμό απέκτησε την ικανότητα να δημιουργεί και τεχνητέ παρθένε περιοχέ. Μήπω έτσι δεν έχετε την αντίληψη πώ μα προκύπτουν τρομοκράτε. Και δεν είναι οι πρόσφυγε. τρομοκράτε μπορούν να κινηθούν και εκτό προσφυγικών ροών. Είναι όμως θλιβερό, θλιβερό. Κάποια όργανα ευρωπαϊκά, τι πιο πολλές φορές νέοι άνθρωποι οδηγημένοι, χειραγωγημένοι προ τα εκεί, ώστε να κάνουν τις πράξεις που ζήσαμε τον τελευταίο καιρό και φοβόμαστε ότι μπορεί να ζήσουμε και αύριο και μεθαύριο απανταχού τις γης, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καταντάνε να επιτρέπουνε σε γυμνά προσφυγόπουλα πέντε και έξι χρονών που τα είδαμε τα μάτια μου στον Πειραιά νομίζω και στην Ιδωμένη, στην Ιδωμένη να έχουν σηκώσει τα μπλουζάκια τους γυμνά κορμάκια προσφυγόπουλων που έχουν φύγει από τη Συρία και να απολογούνται για τα εγκλήματα αυτά τα υπεριαλιστικά να γράφουνε πάνω στα κορμάκια τους με μαρκαδόρο συγγνώμη για τις Βρυξέλλες τα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και θα τα συνοδεύει μια τέτοια φωτογραφία. Και εμείς το επιτρέπουμε και τις δημοσιεύουμε. Αν αφήσετε το αθάνατο κρασί του 21 να γίνει ξίδι αυτά θα είναι τόσα πολλά που θα συμβαίνουν και εδώ και αλλού. Επειδή όμως δεν μ' αρέσει να τελειώνω με μαύρο τρόπο και βρέχει και η εποχή είναι δύσκολη θα σας αφήσω με ένα γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας. Κρατήστε τον τίτλο «Ένα γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας». Η μουσική είναι της πηγής Λικούδη. Η ερμηνεία της στην Αντωνοπούλου. Η ποιήση του Νικηφόρου Βρετάκου. Μη με μαρτυρήσεις, προπάντων μη τους πεις πώς εγκατέλειψε η ελπίδα. Πες τους, πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυα μου, πες τους ότι επιμένω πως ο κόσμος είναι όμορφος. Κι εγώ επιμένω, κι εσείς να επιμένετε. Ο κόσμος είναι όμορφο. Αν τον πάρουμε στα χέρια μας θα γίνει και ομορφότερος. Να είστε καλά. Καλώς αρωτοκυριακό. Πες τους, πες τους από μένα. Πες τους, από τα δάκρυα μου. Πες τους, ό,τι επιμένω. Πες τους, Πε τους από μένα. πάντων, μη τους πεις πως η ελπίδα. Πες τους, πες τους από μένα, πε τους απ' τα δάκρυα Κοίθος κοιτάς, τον ταϊγετό Σημείωσε τα φάραγια που πέρασαν Τις κορφές που πάτησαν say